101,5 FM στέο. Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον κατακριτή σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά ρε γάμωτο να χρησιμοποιήσουν Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσιμο να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε να το πάτε του καροτσάκι Με το θερσόιμπλεγκ να το στην ψητάλια Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα Ε είναι νόμος αυτού του κράτους Αναγιαστική απαλωτρίωση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 ρε Αλέξα θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή θα τρελαφώνεις και φίλους. Εσύ δεν είμαι σίγουρη ότι ήσουνα, είσαι ευαυμαστής του σχεδίου Μάρσα Διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό. Αυτές ήθελαν να ξέρουν, σκέφτομαι μερικές φορές, να με το δημιουργήσω στο μυαλό μου. Αυτές οι 600.000 οικογένειες σε κόμμα είναι. Θα μας αποζουρνάνετε εντελώς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 Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα Μουσική Καλή σας ημέρα από το ράδιο Άρτα του 101.5 Είμαι η εκπομπή στον τοίχο Μουσική Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου και θα είμαστε παρέα καμιά ώρα όπως κάθε μέρα Ρίχνοντας uh, τη μικρή μάτιά μας στην κατάλλουσ παράνοια, στην uh, κατάλλουσ φυσιολογική ζωή που ζούμε. 2681 4060 2681 4060 Αν θέλετε εσείς να παρατηρήσετε ή να πετσοκόψετε ή να διαγράψετε κάτι. Κυρίες μου και κύριοι, το ότι λαλήσαμε, θα το λέμε καθημερινά και δεν χωράει αμφισμήτηση από κανένα. Μια μικρή στάση στην υπόθεση του... του μικρού μαθητή εδώ της περιοχής μας, τον οποίο τον έχουν κάνει φέτες, όταν λέμε φέτες, κυριολεκτικά φέτες, έτσι. Δεν υπάρχει κανάλι, εφημερίδα να μην ασχολείται με αυτό το πράγμα μια μικρή στάση λοιπόν θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας αυτή τη στιγμή και σας παρακαλώ πάρα πολύ όποιος έχει κάποια γνώμια στην εκφράση η υπόθεση εργασίας είναι η εξή. ο μικρός μαθητής λέει ψέματα η μάνα του ο πατέρας του λένε ψέματα οι πάντες λένε ψέματα βγαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή και κάνουν ε, σήμερα στάση εργασία ο σύλλογος δασκάλων και νηπιαγωγών Άρτας για να συμπαρασταθούν στο συνάδελφό τους και για όλη αυτή την ιστορία τέλος πάντων θα πάνε και στα δικαστήρια για τη συμπαράσταση και τα λιμπάν και τα λιμπάν σ Απέναντι σε έναν 7χρονο είναι άπαντες είναι απέναντι σε έναν 7χρονο Ξεκίνησα τη σκέψη με την υπόθεση ότι ο μικρός λέει ψέματα Εγώ σου λέω ότι λέει ψέματα ο μικρός Το συνδικαλιστικό όργανο των δασκάλων αυτή τη στιγμή και η κοινωνία φυσικά είναι απέναντι σε έναν 7χρονο Εν ολίγης, κυρία μου και κύριέ μου όπως καταλαβαίνετε το παιδί σας το κάναν φέτες Δεν μιλάμε για σας, εσεί μπορείτε να το ξεπεράσετε Αλλά τον 7χρονο τον έχουν κάνει φέτες Και φυσικά να τη ρίξουμε την κακιούλα μας Δεν περιμέναμε διαφορετική αντίδραση Από ανθρώπους οι οποίοι πριν ένα-δυο μήνες Στο συνδικαλιστικό του όργανο ψηφίζαν Πασόκ Ναι, το Πασόκ, το το Πασόκ Σκεφτείτε το λίγο, σκεφτείτε το Περάστε το από την κρυσάρα του μυαλού σα. Το συνδικαλιστικό όργανο των δασκάλων και νηπιαγωγών αυτή τη στιγμή καλεί τους δάσκαλους και τους νηπιαγωγούς να είναι απέναντι σε έναν 7 χρονό ο οποίος, σου λέω εγώ τώρα, λέει ψέματα, παίρνουμε την υπόθεση ότι λέει ψέματα ότι δεν έφαγε ξύλο, ότι τόστισε η μάνα του με τον πατέρα του όλο αυτό. Αυτά τέλος. Αλέξη, όπως βλέπεις, έχεις πάρα πολύ δουλειά. Και αν καταφέρεις να βγάλεις την πασοκύλα από το μυαλό εκατοντάδων εκατομμυρίων, διότι για τόσους πρόκειται, θα σε πολύ μάγκας. Προσωπικά θα σου βγάλω το καπέλο Ας περάσουμε λοιπόν στην πραγματική ζωή Στην πραγματική ζωή Την οποία δυστυχώς Δεν μπορούμε να σας δείξουμε Διότι δεν διαθέτουμε εικόνα Μόνο μπορούμε να σας μεταφέρουμε με λόγια Και αυτά όπως καταλαβαίνετε Δεν είναι και περιγραφικά έτσι Ώστε να σας ...δώσουν την πραγματικότητα. Λοιπόν... ...σε απόγνωση... ...τα ελληνικά νοικοκυριά... ...ένα στα τρία νοικοκυριά... ...φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του... ...τέσσερα στα δέκα... ...έχουν τουλάχιστον ένα άργο... ...αυτό είναι λάθος της έρευνας... ...μιλάμε... ...ότι τα νοικοκυριά... ...που έχουν ανέργους είναι πολύ περισσότερα... ...είναι η σε έρευνα η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με την εταιρεία Mark ΑΕ του είμε και μας δίνει λοιπόν αυτή την και μέσω έρευνας αυτή την πραγματικότητα που ρεπορταζιακά και με τα δικά μας αποτελέσματα ερχόμενη σε επαφή με την κοινωνία λέμε σχεδόν καθημερινά ότι το 35 περίπου του ελληνικού λαού σφαγιάζεται συνεχίζει να σφαγιάζεται ενώ είναι ήδη σφαγιασμένο έτσι λοιπόν ανάμεσα στα δισεκατομμύρια των μιζών που σφυρίζουν στα βολέματα των ημέτερων στον αγώνα που κάνουν ε, γιατί για τις επερχόμενες εκλογές της ευρωπαϊκής της Ευρωπαϊκής ενομένης αθλιότητας, οι συνάνθρωποι μας στενάζουν πραγματικά και το δυστύχημα είναι ότι οι αυτοί που νομίζουν ότι είναι βολεμένοι και το αύριο τους είναι εξασφαλισμένο δεν βλέπουν δίπλα τους δεν βλέπουν δίπλα τους δεν μιλάμε για τώρα για εθνικά θέματα Άστα αυτά. Άστα αυτά Μιλάμε για τη θέση Που είναι ο διπλανός τους Αυτοί που νομίζουν ότι Το βόλεμά τους θα συνεχίζεται Και αύριο <Κι> Δεν παίρνουν χαμπάρι. <Κι> Έτσι λοιπόν Κυρία μου και κυριέ μου Το σχέδιο Γιούγκο Το οποίο σας έχουμε αναλύσει εδώ και 4-5 χρόνια κατά τη δική μας εκτίμηση προχωράει κανονικά για το διαμελισμό Τα φρούτα τα οποία ε, βγαίνουν καθημερινώς και είναι υβριδικά να μας πάρει ο διάολος ενώ τα κόμματα τα οποία γίνονται κάθε μέρα γιατί θέλουν το φερετζέ της δημοκρατίας ούτω ή αλλαίως είναι άπειρα πια. Έτσι έχουμε και τον Γερμανοέλληνα Χατζημαρκάκη να κάνει κόμμα ο οποίος θα ξεκινήσει λέει πόλεμο εναντίον της Μέρκελ και υπέρ της Ενωμένης ΕΕ. Ευρώπης. Ζητάει τώρα ήρθε ο Χατζημαρκάκης δημιουργώντας το κόμμα με το κατάπτυστο όνομα Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες Οι Έλληνες δεν είναι Έλληνες πολίτες πια Είναι Ευρωπαίοι πολίτες κατά το Χατζημαρκάκι Θα κάνει πόλεμο ο καπετάν Χατζημαργάκης. Θα βγάλει τα τα καριοφίλια Να πολεμήσει τη Μέρκελ Πάντα θα σημειώνουμε μία απορία για να κάνεις ένα ακόμα δεν το κάνεις με το καντυλάκι το λαδάκι που θα πάρεις από το καντιλάκι του Χριστού ή της Χαριτοβρύτου Παναΐας Χρειάζονται φράγκα Αυτά τα φράγκα από κάπου βρίσκονται Καλώς τον λοιπόν το Χατζημαρκάκι και εντός των ημερών ετοιμαστείτε να υποδεχθείτε και τον έτερο Σωτήρα το Τζουμάκα διότι όπως σας είπαμε εδώ και πολλούς μήνες Ετοιμάζει και αυτός κόμμα mm -hmm. Βουρ στο Μπατσά Μεγάλε mm -hmm. Βέβαια καλοβολημένε μου Σίγουρα δεν καταλαβαίνεις Ότι ο Πατσάς είσαι εσύ mm -hmm. Όταν όμως θα έρθει η στιγμή Η οποία πλησιάζει Με ταχύτητα φωτός Θα το καταλάβεις Πάρα πάρα πολύ καλά Κυρία μου και κυρία μου, το ότι αλονίζουν άπαντε στην Ελλάδα και κάνουν ό,τι του γουστάρει επειδή δεν υπάρχει τίποτε να αντισταθεί σε αυτή τη λέλαπα, σε αυτή τη λέλαπα η οποία έχει ενσκύψει στη χώρα εδώ και 30-40 χρόνια και έκανε φανερό το πρόσωπό της τα τελευταία 4-5 δεν υπάρχει τίποτα να αντισταθεί το ότι λοιπόν αλωνίζουν είναι γεγονός λοιπόν και πάνω απ' όλα αλωνίζουν οι Γερμανοί μία απόδειξη ότι δεν έχουν μπει απλά στη χώρα αλλά την αλωνίζουν κιόλας ήσυχα και μεθοδικά χωρίς να βρίσκουν αντίσταση Λοιπόν, είναι το ότι από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών ενισχύονται 22 γερμανοελληνικά προγράμματα με αρέσει, αρέσει που χώνουν και το ελληνικά δίπλα με στόχο τη δραστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη. Είμαστε ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε ή να δημιουργήσουμε ή να φτιάξουμε τέτοια προγράμματα και να τα υλοποιήσουμε και έρχονται οι Γερμανοί, λοιπόν, να μας κάνουν προγράμματα μεταξύ ελληνικών και γερμανικών πανεπιστημίων για τη δρα, δρα, δραστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπως είπαμε, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κυρία μου και κύριέ μου, έτσι όπως κατάλυσαν τα, νοσου, τα, συγγνώμη, τα πανεπιστήμια... Έτσι όπως τα κατάντησε αυτή η ιστορία <Και> με τον Μπάρμπα στην Κορώνη για καθηγητή και ο Μπάρμπα στην Κορώνη να διορίζει από προσωπικό μέχρι, καθη, μέχρι καθηγητές τον ξάδερφο, τον θείο, τον γιο, την κόρη, τη φιγατέρα και τα <Και> δεν περιμέναμε να γίνει κάτι άλλο <Και> αλλά, αλλά, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά <Και <Και> ορίστε, Hoy Lo no sabemos muy bien Entre tú y yo Y aunque parezca No tienes la culpa La culpa es del amor Yo no quiero sufrir Pero aquí estoy Y estoy sufriendo No me arrepiento Me cago en el amor έτσι. Είναι ακριβώς η ψυχολογία που περνάνε πια όπως το πες, φίλε τηλεαγροατή Βόρειος Ευρώπη, Νότιος Ευρώπη, Βόρειος Αμερική, Νότιος Αμερική Και φυσικά όλοι στην, στο μυαλό σας μέσα έχετε και ξέρετε πάρα πολύ καλά Πώς αντιμετωπίζουν οι Βόρειοι Αμερικάνοι, τους Νότιους Αμερικάνους Και τι έχουν στο μυαλό τους για αυτούς Ακριβώς αυτό δημιουργείται αυτή τη στιγμή κυρία μου και κυρία μου Δημιουργείται αυτή τη στιγμή Δημιουργήθηκε εδώ και χρόνια Και το θέμα είναι Ότι με την Ευρώπη των λαών Όπως μας λέει ο φίλος μου ο Αλέξης Λύση δεν θα βρεθεί Με αντίδραση μέσα από την Ελλάδα Ίσως βρεθεί λύση Αλλά ποιος να αντιδράσει Όταν όταν, όταν Έχεις, έχεις Τη δικαιοσύνη της χώρας Να σου λέει Εσένα που δεν είσαι Δικαστής, ένστολος Ή πολιτικός Ότι δεν είσαι ο σκληρός πυρήνας του κράτους Αυτή είναι ο σκληρός πυρήνας Και ο σκληρός πυρήνας του κράτους Είναι αυτός ο οποίος τσουλάει το κράτος Εσύ είσαι για τα άχρηστα Εσύ που... Α αφήσουμε το ότι πλήρωνε φόρου τόσα χρόνια, ας αφήσουμε ότι όταν σε κάλεσε η πατρίς να την υπηρετήσεις, την υπηρετήσεις δεν έχει σημασία πως, πού και πότε Ας αφήσουμε την ιστορία του ότι όταν αν κληθείς πάλι θα τρέξεις ή κάποιοι που κλήθηκαν κάλεσε, άλλες εποχές έτρεξαν και άφησαν α τους κάπου Το θέμα λοιπόν του ρατσισμού δεν είναι μόνο απόξου είναι και από μέσα δημιουργούνται κάστες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή όχι μόνο ε, δικαστών ένστολων και πολιτικών απέναντι σε άλλους αλλά και ανάμεσα σε αυτού τους άλλους αυτοί που εργάζονται ας πούμε αυτή τη στιγμή είναι κάπως διαφορετικοί από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και δεν βρίσκουν μεροκάματο δημιουργούνται διάφορες ομάδες, ομαδούλες και μην τσιμπάμε τώρα ότι αυτά μας τα δημιουργούν κάποιοι Μόνοι μας τα δημιουργούμε Μόνοι μας τα δημιουργούμε Δεν είναι όλα συνωμοσιολογία <Τι> Διότι θα μπορέσει, μπορεί κάλλιστα να αναρωτηθεί ένας έλογος Αυτή τη στιγμή βολεμένος Αν ξυπνήσει αύριο η Μέρκελ Προσωποποιώ την έξωθεν επέμβαση Έτσι αν ξυπνήσεις το σύστημα και σου πει ότι ο μισθός σου είναι 250 ευρώ Τι ακριβώς θα κάνεις Θα πάρεις το καρδιοφίλι να βγεις το δρόμο Τι ακριβώς θα κάνεις <Τι> Διότι αυτό θα γίνει αύριο Ακριβώς αυτό θα γίνει αύριο Έτσι λοιπόν ας αφήσουμε ανενόχλητους τους ε, ε, Γερμανούς να αλωνίζουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα με προγράμματα. Α αφήσουμε ανενόχλητους να αλωνίζουν κάποιους στη Θράκη. Αυτά είναι άλλα θέματα. Εντάξει καταλαβαίνω γιατί να σε απασχολήσουν. Και ας έρθουμε λοιπόν να γλιστρήσουμε όλοι μαζί κυρία μου και κυριέ μου στον Ταραμά ο οποίος μας έριξαν, τον οποίο μας έριξαν χθες Ανάμεσα στον Χριστόδουλα Τον ε, Αρχιτρομοκράτη Ανάμεσα στις αθεΐες του Αλέξη Και όλα αυτά τα πράγματα Μας έριξαν και καινούριο Περιγέλασαν Το βίντεο Του Γεωργίου ε, Παπαντρέα Με το οποίο πουλάει η Ενωμένη Ευρώπη Ένα ωραίο καλέσθητο Πραγματικά καλογυρισμένο βίντεο και όλοι πάλι βγήκαν να λιδωρήσουν τον Γεώργιο Παπανδρέο ο οποίος πουλάει η Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη πετώντας τυχαία ότι η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη ήταν ένα πείραμα ειρήνης για να μην υπάρχουν πόλεμοι μεταξύ των κρατών πρόσεξε τώρα πρόσεξε και συνεχίζει να πουλάει πράσινη ενέργεια ως λύση και τα λιμπάν, και τα λιμπάν. όλοι λοιπόν θέλησαν, όχι θέλησαν αμέσως λιδόρισαν τον Χαζό, τον Έτσι, τον Γεωργάκη τον αλλιώς <Και> Κυρία μου και κυρία μου αν θυμόσαστε πριν κάποιους μήνες πάλι λιδωρούσαμε τον Γεώργιο, α παπαντρέα που λέει πήγαινε και δίδασκε σε μια σχολή που θα, θα φτιάχνει λέει Πρωθυπουργού και ηγέτες <Και> το θυμόσαστε α μπράβο το θυμηθήκατε Λοιπόν αυτό το βίντεο έγινε ακριβώς με τα λεφτά του Ινστιτούτου για τη διακυβέρνηση στο οποίο διδάσκει εδώ και ένα χρόνο ο Γιώργος και είναι και μέλος και καθηγητής κατάλαβες με, αυτό, με αυτόν τον τα λεφτά έγινε αυτό το κέντρο δεν είναι ένα απλό κέντρο είναι ένα κέντρο που ετοιμάζει τους αυριανούς ηγέτες των χωρών αλλά και βοηθάει με το αζημίωτο φυσικά κυβερνήσει, οργανισμού και εταιρείε να φτιάχνουν διακυβερνητικά πλάνα, έχει έδρα το Οντάριο του Καναδά και η ηλεκτρονική του, και του ανήκει η ηλεκτρονική εφημερίδα World Post, είναι το προπαγανδιστικό του όργανο και με αυτό κάνει τα κόλπα του. Οπότε λοιπόν πριν γελάσουμε πάλι με το Γιοργάκι, αυτά που κάνει ο Γιοργάκης κάνει, λέμε τώρα, παιδί εντάξει, βάζουν και κάνει καμία αντίρρηση δεν είναι τυχαία. Δεν έκανε τίποτε τυχαία ο Γιουργάκης. Παρακαλώ. Ήταν που είπε. Πολύ σωστή η παρατήρηση Λοιπόν, μην ξεχνάμε Ότι ο, ο Γιωργάκης Όπως θέλουμε να τον λιδωρούμε Ήταν ο πρώτος Που μίλησε για global government Στην Ευρώπη Έτσι Ο πρώτος Για την ανάγκη Αυτής της παγκόσμιας διακυβέρνησης Διότι Εκεί πάνε τα πράγματα Και αυτά κάνει ο Γιουργάκης Με την παρέα του Και επειδή είναι ένα πρόσωπο Το οποίο το, ε, είναι ε, Γνωστό παγκοσμίως Το χρησιμοποιούν ακόμη Για να κάνουν τη δουλειά τους Πριν λοιπόν Τι έγινε ριχολύπτη Τα άπαιξες Πριν λοιπόν ε, Γελάσουμε ή λιδωρήσουμε ακόμη μία φορά το γιοργάκι. Πριν λοιπόν, α σκεφτούμε τι έγινε, μισό λεπτά κύριε παιδιά, να δω. Να με πάρει τηλέφωνο άλλο και να μου πει για τον Ιχολύπτη τώρα. Άντε να με πάρει τηλέφωνο τώρα και να μου πει για τον Ιχολύπτη. Μεγάλε, κατάλαβε. Εναι, στο χωράφιρε. Στο χωράφιρε χωράφι, να, να σέρνει τα ροτρό. Τέλο πάντων, γράτο. Ορίστε παρακαλώ. Ε, Δεν περίμενα εγώ. Τέτοια νομάνοι είστε να βγούμε. Εσύ και ο Α, έτσι, ε, ναι. Άκουσε τη βούκα στον αέρα. 5 λεπτά κενό. Θα τον καταδικάσω δέρμα. Τον στείλω στον παράδεισο με τον Εφρέμ. Έλα καλημέρα. Μέχρι και ο θαυμαστή του Ιχολύπτη είπε: έχεις δίκιο να πούμε σκότω τον. Θάνατο τον Ιχολύπτη Κυρία μου και κυρία μου. Κυρία μου και κυρία μου. Λοιπόν έκανε μια ταινία ο Γιοργάκης ο, ο Παπανδρέους ο Γιουργάκης να είδες είδες λοιπόν πώς γλιστράμε όλοι ο Κολάτος έκανε μια ταινία η οποία έχει τίτλο Τόσαν το Γιουργάκη Παπανδρέου Α Πάπα έγινε το Πασόκ έξαλλο Έξαλο έγινε το Πασόκ λοιπόν κάτσε να έχει και ένα τραγούδι κάτσε να ακούσουμε λίγο κάτσε, Θέλετε να τα ακούσουμε λίγο yeah. Ας τα ακούσουμε Μερήβανε με λίγο Ακούσουμε λίγο το... το θέμα αυτό Για ακούστε λίγο Σκοτώσαν λέει Το Γιουργάκη του Παπανδρέου Βγαίνει Είναι από την ταινία του Δημήτρη Κολάτου Για ακούστε Εκτέλεσαν το Γιώργο Παπανδρέου ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είναι ρεκκρός. Η κυβέρνηση κήρυξε εθνικό πένθος για μια εβδομάδα. Αρχίζει να πάρει η ιδέα Σκοτώσαν το Γιωργάκι μας, πάει κι ο Βενιζέλος, Τι πουλέψε ο Αντώνης μας και ο Κουβελιστελός. τέλος. Σκοτώσαν το Γιωργάκι μας, αλλάξανε τα πλάνα, Βήκανε <Κιλήκανε Κιλήκανε> οι βουλευτές και εμείς θέλα να σίρω με χώρο να πούμε ένα τραγούδι, τραγούδι, στους, να τραγουδι Τη τραγούδι τη μοριαστο στη λεπτέρια στρακού. Η άτομη πολιτική να πω το σύντροφότο να γίνει. Εβοηκε ναρμαζω η ακτη μη βολιτικη να μουνε το σιδροποτο να να Λοιπόν, ναι, λοιπόν που λες Λινάρα μου Αυτό είναι τέλος πάντων το διαφημιστικό τρέιλερ Της τενίας του Κολάτου Σκοτώσαν τον Γιωργάκη του Παπανδρέου Λοιπόν εδώ ο Κολάτος κάνει τέχνη Έλα πρόσεξε μεγάλε Γει το Πασόκ Το Πασόκο ρε Ναι Και λέει Αιδίες, γελιότητε. Το λόγο έχει ε, Η δικαιοσύνη το λόγο έχει η δικαιοσύνη, μάλιστα. Βέβαια, τόσα χρόνια για τους πασοξίδες, καμία δικαιοσύνη δεν είχε το λόγο. Καμία δικαιοσύνη, σου λέω, δεν είχε το λόγο. Για το έργο που έκανε ο Κολάτος, που τέλος πάντων και διαφημίζει ο Κολάτος, το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό σου λέω, μεγάλε, τελειώνεις με την πασοκύλα. Ποτέ και με τίποτε. Αυτό έκανε ο κολάτο. Το έργο λοιπόν σκοτώσαν το Γιωργάκη του Παπαντρέου. Όπου στην είδηση, στην είδηση που λέει η δημοσιογράφο, λέει, δεν λέει είναι, είναι νεκρό ο Παπαντρέο, λέει είναι μικρό ο Παπαντρέο. Είναι μάγκα ο κολάτο. Κατάλαβε, είναι μικρό. Αυτή η λεπτομέρεια λοιπόν θα του γελιοποιήσει για μια ακόμη φορά, διότι δεν υπήρξε και ένα δευτερόλεπτο στη ζωή του να μην ήταν οι γελοί. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, τέλος πάντων να ασχοληθούμε Αν δεν φέρε κι άλλο τα ραμά. Ρίξε τα ραμά αγόρι μου Ρίξε τα ραμά, έλα παρακαλώ Από τον Άγιο Πρεβέζης, ναι silver, <laughs> <laughs> Ναι, <laughs> ναι τον Άγιο Πρεβέζης, στον Άγιο Γιουργάκη, ναι Ρίξε μου τα ραμά τώρα, θέλω τα τσόπουλο Μπορώ να πάω σπιτάκι μου, αλλά θα πάω στους 58 Έλα να γίνουμε πολλέ. Έλα να γίνουμε πολλές τα τσόπουλε Ξέρεις τα τσόπουλε στο χωριό μου λένε Θέλει πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει Α δεν είναι κακή χρήση της ελληνικής Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Κυρία μου και κυριέ μου 7. Πάμε λοιπόν τώρα από τους ταραμάδες Στην πραγματική ζωή Το προγραμμα... Η πρόταση του, προ... του κέντρου προγραμματισμού Οικονομικών ερευνών είναι η εξή. Ακούστε Ακούστατε, ακούσατε οι νέοι έως 24 χρονών να δουλεύουν για ένα χρόνο σε επιχειρήσεις χωρίς μισθό και χωρίς δικαιώματα επιδόματος ανεργίας και προτείνουν, εάν δεν κάνουν αυτό το πράγμα, να φεύγουν στο εξωτερικό σε ελληνικές επιχειρήσεις. Καταλαβαίνεις τώρα, αυτό είναι κρατικό όργανο που παίρνει εντολές από το Υπουργείο του Χατζηδάκη Μεγαλέ, η ενωμένη σου Ευρώπη! Ορίστε. Έλα. Μ μόνοι τους ρε, είναι πιο. τι νόησε είναι, αραπάδε να πούμε. Oh, oh, oh, oh, oh. Ναι. Πολύ, πο, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Να σε καλά. Πολύ σωστά παρατηρεί ο φίλο. Και την αλυσίδα που θα σέρνουν στο πόδι με την μπάλα. Τη σιδερένια θα την αγοράζουν μόνοι του. Γιατί κάποτε εκεί που μαζεύαν τους μαύρους στην Αφρική δεν είχαν λεφτά οι μαύροι Με τι να την αγοράζανε με μπανάνες Τώρα όλο και κανένας παππούς θα παίρνει καμιά σύνταξη να αγοράσει, να αγοράσει μπάλα με σίδερο στον ένεκο Καταλαβαίνετε ωραία τι προτείνουν Ρε Νικοκυρέ εσύ που παλαμακίζει αυτή τη στιγμή όλους αυτούς Καταλαβαίνει! ή το δικό σου το παιδί δεν εμπίπτης τα που προτείνει ο Χατζηδ είναι δικό σου ο Χατζηδάκης και το δικό σου το παιδί θα το βάλει κατευθείαν «διαφιντή τραπέζης», «διαφιντή οργανισμού «διαφιντή... άκυρ «διαφιντά των δίσκων». Ένα χρόνο λέει να δουλεύουν τζάπα, χωρίς μισθό, χωρίς δικαίωμα επιδόματος, χωρίς ασφάλεια, τίποτα. Και αν δεν βρίσκουν εδώ να τους πάρουμε, να τους βάλουμε στο καράβι και να τους στείλουμε σε ελληνικές επιχειρήσεις που είναι στο Ντουμπάι, στη Γερμανία, που αλλού είναι. Στα λέει ο υπουργός σου αυτή τη στιγμή αυτά τα πράγματα Είναι ψηφισμένος, οψοφισμένος <Τι> Βέβαια Κατακαλώ Έλα λέει εδώ ο φίλος ότι όσο τσιμπάνε οι Και με τα σκλαβοπάζερα των ΜΚΟ Και με τους Δήμους για 300 ευρώ το μήνα Και όσο τους ακούνε αυτούς Όσο τσιμπάνε τόσο θα διονίζεται η κατάσταση αρί, αλλά αράξτε ξέρετε, θα πει αράξτε Σταυρο, Καθίστε σταυροπόδι και κοιτάτε τον ήλιο Τι, Δηλαδή μιλάμε Είναι τρέλα η κατάσταση Είναι τρέλα η κατάσταση αυτά να τα λέει Επίσημο όργανο το οποίο κομμαντάρι ο Χατζιδάκης. λοιπόν κατάλαβες τώρα να σου πω το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΠΕ έτσι το οποίο ε, που ανάμεσα στα ονόματα του Διοικητικού, του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και ένα που εμπλέκεται με μη κυβερνητικές οργανώσεις με τα πεντάμινα καταλαβαίνεις μεγάλε ποιος σου το, το παιδί σου. Λοιπόν, είναι Κατρανίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πύρος Παπαδημητρίου, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Λελεδάκης, επίκουρος καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βαρουτάς, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, αυτό είναι το ΚΕΠΕ και διοικείται από αυτού. Διορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Χατζηδάκη και αυτοί σε συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις κάνουν τα από πάνω που είπαμε και δίνουν και τετρακοσάρια μισθό για πενταμηνίτες στους Δήμους και η Δήμοι, η Δήμαρχοι αυτό το δέχονται και μην ξεχνάς ότι περισσότεροι βέβαια δήμαρχοι είναι και σοσιαλιστάδες, είναι προοδευτικούρες. σα είχαμε πει παλιότερα την... Αν ψάξει για αυτή την ιστορία με τα κέπε την επειδή την ψάξαμε την ιστορία Είναι τόσο μαύρη Τόσο μαύρη Που δεν θα πάρεις ανάσα Ανάσα δεν θα πάρεις Να δεις μέχρι πού φτάνει αυτή η ιστορία Παρακαλώ Καλημέρα Μας τώρα μας μεταδίδουνε; Δεν έχω Να σε καλά φίλε μου. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Απ' τα καμένα βούρλα Τα γάς καμένα βούρλα Τα καμένα βούρλα Έχει καμένο βούρλο όξο Λοιπόν, μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε Να σας ενημερώσουμε όλους Ότι είναι και στο Ιντερνέδιο το ραδιόφωνο Μπορείτε να το βρείτε και στο E-Radio Αλλά μπορείτε και να το βρείτε και στο Live 24 πως το λένε Πατώντας τα ραδιόφωνα της Ιππήρου Είναι εκεί θα δείτε να το, να το ακούτε λέει όσοι δεν Ευχαριστούμε πολύ το φίλο μας απ' τα καμένα βούρλα. Ή γίνεται και στη γωνία και το μαγαζί κάνει ακόμα και τον καλό, τον μπακλαβά. Πώς τη λέτε να γίνει μια κυρία εκεί. Κάνει καλό ή το χάλασε τον μπακλαβά. Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου, κατάλαβες τώρα τις ποιοι είναι, στα κέπε, τι σου προτείνουν. Καταλα... Το παιδί σου να πάει για πεντάμινο ή να μην δουλεύει ένα χρόνο ρε να μην παίρνει μία το παιδί σου. Δεν είναι ρατσισμός αυτό, δεν είναι καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτά, δεν είναι τίποτα. Κυρία μου και κυριά μου, και βέβαια έχουμε και Υπουργό Εργασίας. Έχουμε, άμα δεν είχαμε εμεί Υπουργό Εργασίας ποιος θα είχε. Μπορείς <σως> <σως> Ναι, Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ηρεμήστε, κύριε τη Λακρότα μου. <σως> Αυτά που προτείνουν τώρα, αυτοί, και θέλουν να εφαρμόσουν, η απορία μας είναι η εξής. Ισχύουν στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη ή είναι ένα είδος απεικιοκρατία το οποίο θέλουν να εφαρμόσουν εδώ πέρα στο Ελλαδιστάν. Διότι ο Υπουργός Εργασίας Βουρτσης έκανε αυτό ακριβώς που του ζήτησαν οι Ευρωπαίοι συνετέρι του και σύμμαχοί σου. Οι ομαδικές απολύσεις από τις επιχειρήσεις είναι πλέον γεγονός. Απελευθερώθηκαν οι ομαδικές απολύσεις. Έτσι. Θα διευκολύνει μάλιστα ο Βουρτσης και το κλείσιμο εργοστασίων και συγχονέψις επιχειρήσεων και τραπεζών. Κάνε μακάν, τα κάνω όλα και συμφέρω βούρτσις. <Κι> λοιπόν, τι ακριβώς λες; Τι ακριβώς λες; Εκεί που τους βλέπεις. ορίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, μην τα παίρνετε ρε παιδί μου, μην τα παίρνετε με να μην Εδώ είναι μια ευτυχισμένη χώρα να μην Ποιος σου είπε ότι σου κάνουν το παιδί σκλάβο Κυρία μου, κυρία μου, έλα μου, γαργάλα, με. φέρε μου λίγο τη γαργαλιέρα Στο διάλειμμα που μίλαγε στην τηλεόραση Ραχίλ Μαζί με τον uh, Κουτσογιαννακό Πουλόπουλο Σε ένα τηλεοπτικό panel, ε, Στη διακοπή για τις διαφημίσεις κάτω από το τραπέζι της έδωσε μίγ «Κρίμα που είσαι σε άλλο κόμμα, μωρό μου» της είπε. Α, του απάντησε η Ραχίλ Του είπε «Κρίμα που είσαι σε άλλο κόμμα, αν ήσουν στους μοζίμες μας που είμαστε και ανεξάρτητοι και έλληνες» Κάτι θα γινόταν Παρακαλώ Έλα τα φέρω και στους άλλους ναι, yeah. πολύ ωραία ρωτάει ένας φίλος εδώ πέρα λέει, μιας και οι δικές μας σχολές να ανίκανες και τα δικά μας παιδιά είναι beat για τα συμπεντυχαΐμια γιατί δεν γιατί τους παίρνουν έξω λέει και τους ζητάνε και δεν παίρνουν γερμανικής παραγωγής yeah. Yeah. Yeah. ε εντάξει τώρα yeah. είπαμε να, πριν πολύ καιρό ε, σας είχα πει μια πραγματικότητα. Τη δεκαετία του 80 δεκαετία του 80, προς το τέλος μάλλον της δεκαετίας του 80 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 η Ελλάδα ήταν πρώτη σε διαρροή εγκεφάλων. Ε, έτσι, τους λέγαν, έτσι το λέγαν τότε. Λοιπόν ε, ε, αναφέρομαι στους, ε, στον τομέα των managers σε πολυεθνικές εταιρείες. Λοιπόν εκεί αναφέρομαι. Λοιπόν τώρα ε, Λοιπόν τι έλεγε την πυραχή, της υποκικίλιας μετά Σε πάω, δεν ξέρεις κάποια στιγμή. Οι δρόμοι μας μπορεί να συναντηθούν. Και μαζί θα σου σώσουμε όλους. Αυτά, αυτά γίνονται. Αυτά γίνονται στα... <laughs> και μετά σκοτώνονται μεγάλε, κυρία μου και κύριε μου, για τη σωτηρία σου. Πλακώθηκε ο Τζαμτζής με τον κατσί στους διαδρόμους της Βουλής. Τζαμτζής, τώρα σου μιλάω για super ντουπερ Φλακώθηκε με τον Κασί, πως το λένε τον άλλον, για το ποιο έχει αρμέξει περισσότερα πρόβατα. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και οι δύο αρμέγουν δέκα εκατομμύρια πρόβατα. Οπότε μην τζακώνεστε παιδιά. Αυτοκτόνησε και άλλος Έλληνας. Κλειδώθηκε στο στάβλο και τίναξε τα μυαλά του στον αέρα. 42 χρονών, στοιχόβολοι καλαβρίτων. Λοιπόν, τίναξε τα μυαλά του στον αέρα. Από ερωτική απογοήτευση θα μας π Λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου αλλά σημασία έχει ότι είμαστε άλλος ένας λιγότερο λιγότερο Κυρία μου και κυριέ μου η ιστορία με αυτούς δεν έχει τελειωμό παρακαλώ καλώς το παιδί La luna se está pegando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la hierba escondido cuando sale la alegre mañana y la luna se escapa del río. Γιατί κάθισε και τον ακούσαμε. Α, τοπικήλεόρα. Α, μα τοπικήλεόρα. Εντάξει. Να σε καλά. Τι να κάνω Σωστά, χάσαμε. Ανοίγουμε το στόμα και κοιτάμε τηλεόραση. Να σε καλά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Τοπικήλεόρα, τοπικήλεόρα, τοπικήλεόρα. Κυρία μου και κυρία μου, κυρία μου και κυρία μου. Δεν τελειώνουν αυτοί με τίποτε Δεν τελειώνουν διότι ε, Πέρα από το τι, αυτό φαίνεται Αυτό που βιώνουμε Αυτοί εμείς που το βιώνουμε το Πάντων, Οι άλλοι δεν το βλέπουν ακόμα Εντάξει. <Και> Δεν τελειώνουν ε, Θα θυμόσαστε ότι όταν άρχισε αυτή η ιστορία πολύ την παραλήλιζαν με την ιστορία της Αργεντινής Και πως η Αργεντινή γλίτωσε Και τό και τό και τι έγινε και τώρα και τα. Ατελείωτες ώρες Η οποία βέβαια δεν είχε καμία σχέση Με την πραγματικότητα Η πραγματικότητα στην Ελλάδα Είναι μια καινούργια κατάσταση Η οποία δεν έχει Σε κανένα μέρος του πλανήτη Ξαναγίνει Οπότε λοιπόν Τώρα έτσι ενημερωτικά ε, να πάμε μια βόλτα στην Αργεντινή και να σας πούμε ότι μετά από 13 χρόνια πόσα πέρασαν η ναι. ε, Αργεντινή είναι πάλι στα πρόθερα του χάους ενώ φαινόταν ότι πήγαινε προ την ανάπτυξη γίνεται πάλι το έλα να δεις <Και> το πέσος είναι σε ελεύθερη πτώση και γίνεται της τρελής Γίνεται τη Τρελή. Είναι όπως βλέπεις και αυτή οι ταλέποροι στην Νότιο Αμερική Αν ήταν στη Βόρειο Αμερική Και ειδικά ε, Όπως λέμε Βόρειο Ευρώπη Ας πούμε θα ήταν αλλιώς η κατάστασή τους Δεν τελειώνεις με αυτούς Κυρία μου και κυρία μου Όταν βγαίνει ε, επίσημο όργανο Αυτού που αποκαλείται κράτος ρε παιδί, Αυτού που νιώθει κράτος Και σου λέει Ότι το παιδί σου, Το παιδί σου μέχρι 24 χρονών βγαίνοντας στην αγορά εργοσίας θα πάει να δουλέψει για ένα χρόνο χωρίς αμοιβή, χωρίς ασφάλεια χωρίς δικαίωμα επιδόματος ενεργειας, χωρίς τίποτε και πολύ ωραία πρόσθεση και ο φίλος τηλεακροατής την μπάλα με το σίδερο θα την αγοράζει μόνο του τι άλλο να περιμένεις τι ακριβώς άλλο περιμένεις από Πού ποιο είσαι εσύ τελικά που τους παλαμακίζεις Ποιος είσαι εσύ που έχει στην άκρη του μυαλού σου Ότι το δικό σου το παιδί Με, με, με τα κολλητηλίκια που έχεις Με τον κάθε εντόπιο Κομματάρχη Και τα ανάλογα που έχει αυτός με τον κάθε χατζηδάκι Θα κάνουν το μέλλον Του δικού σου παιδιού καλύτερο από του γείτονα που δεν έχει αυτά τα κολλητηλίκια oh. Ποιος είσαι τελικά φίλε μου oh. Ποιος ακριβώς είσαι φίλε μου ποιο είσαι oh. ακριβώς φίλε μου oh. Διότι φτάνοντα στο τέλος Να σας ενημερώσουμε, και για άλλο ένα σημείο της πραγματικής ζωής στο νοσοκομείο της Πάτρας δεν έχουν φιλμ για τις μαγνητικές τομογραφίες κατάλαβες οι ογκολόγοι, οι ογκολόγοι δεν μπορούν να συγκρίνουν τους όγκους των καρκινοπαθών αν υπάρχουν δηλαδή ή αν δεν υπάρχουν μεταστάσεις καταλαβαίνεις ε, μεγάλε καταλαβαίνεις αυτά όλα είναι απόρρια των μνημονίων Αλλά πάνω απ' όλα των μεσοπρόθεσμων Που υπέγραψαν και υλοποιούν αυτή τη στιγμή Αυτοί που παλαμακίζεις Και να είσαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν και οι απέναντι Ή δίθεν απέναντι Μουσική Τελειώνοντας κυρία μου και κυριέ μου Θα μολύσουμε άλλη μία φωνή Βοόντος όχι τίποτα άλλο φωνή Βοόντος Όποιος δεν κατάλαβε πια στην Ελλάδα Ότι είναι μόνος του Και περιμένει Σωτηρία Από κόμμα κομματίδιο οργανισμό Φιλολογικό σύλλογο Συνδικαλισμό Πες τον όπως θέλεις Κάτι άλλο έχει το μυαλό του Τελειώνοντας κυρίες μου και κύριοι Ας ακούσουμε ένα τραγούδι Σ' ακούσουμε ένα στελάρα πριν κρίσουμε Και γιατί να μην ακούσουμε Ανοίχτε και γυρνάμε να τελειώσουμε Και έρχεται η ώρα Η δικιά μου Αυτή που σαν που Με τη μελαγχολία Στην καρδιά μου Βραδιάζει Βέβαιη της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί με τους κυρίους στα κασμίρια τους σπιγμένους. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω, μαζί με κύριους που αγαπώ τους παράνομους και τους αδικημένους Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και τότε το τραγούδι σιγοπιάνω σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω. Βραδιάζει Πέλη της νύχτας μια ζωή δεν αντέχω το πρωί με τους σκυλιούς στα καζιμίρια τους σπιγμένους. έχω τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ, με τους παρανομούς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 Αυτά. Βράδιασε. Νύχτα. Σκοτάδι, τέλο. Καθίστε, σου λέω. Τι τσιρικάδε εκεί, νεολαίοι. Αράχτε. Μην του ακούτε. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, μείνετε συντονισμένοι στο. Στου 101,5 θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Καναλάρχου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σα, για τι καταπληκτικέ παρατηρήσει σα και ευχόμεθα να είσαστε πολύ καλά πάντοτε. Γεια και χαρά σα. fm steo